Γεια σου τσολιά μου, λεβέντι μου, αγόρι μου, καβλιάρι μου, αντρούτσα μου Τι Μα μου εσύ, λέγε Καλά εσύ Καλά εσύ Μια χαρά, μια χαρά Άκουγα το θύμιο που έλεγε για τους ανθρώπους που παίρνουν τα σπίτια τους Τράπεζες. Ε, εντάξει, τουλάχιστον ξέρει ότι πάει σε καλά χέρια. Όχι. Να στο πάρει το κανένα αλίτη, το παίρνει τράπεζα, ξέρει ότι θα πάει σε καλά χέρια, είσαι ήσυχο. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, θέλω να πω. Έλεγα εμένα, αυτά είναι ξεπερασμένα. Αυτό τα λέγαμε Ομο. πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα. Ήρθε, πάει, τελειώσαν αυτά. Δεν τελειώσανε, ρε φίλε, δεν τελειώσανε. Όχι. Ποτέ δεν τελειώνει, όχι. Ε τώρα να στο πάρει Οχι, το ποτάμι, το ποτάμι στο πάρει το ριάκι ο ποταμό. Δηλαδή, α το πάρει τράπεζα. Ε όχι, τα χαρίζουμε αυτά καλύτερα στο ριάκι. Και ξέρει κάτι να το δοκιμάσουμε κι κι να κι κιόλα. Αν γυρίσει, θα <χω> είναι δικό σου για πάντα. Αν δεν γυρίσει, δεν ήταν ποτέ. <χω> Τέλο. <χω> θα κάτσουμε, θα <χω> σκάσουμε τρέγγια <τράγει> κολόσπιτο. <χω> όχι, Μάρτιο, να <δεν> σου πω κάτι. <χω> Τα σπίτια εκτό από ανθρώπου στεγάζουν και όνειρα, ιδανικά. Σώπα. Ωραία, Μ' αρέσει <χω> που <πάντα> σοβαρά. Μπράβο. <χω> Συντρόφοι σα και σύντροφοι. Εγώ και οι Φαρλί σα καλούμε να αράξουμε στη βίλα μου στι Σπέτσες. Σα καλώ να φάμε με Να πιούμε τι ποτάρε μα. <χω> Έλα, η Δευτέρα Τζέιμε. Έλα, Μωρή Δεύτερη. Ανοίγει ο ταρσανά, που τα έχει μόνο ψάρια που σημαίνει θα κλάψουν τον πεθαμένο. Εμένα στον ταρσανά το φαίδε δεν μ άρεσε. Ούτε εμένα. Να με δείξει. Καθόλου. Μόνο το ψάρει αξίζει όλα τα έτσι. Αλλά για σύριζα καλώ είναι. Ε, Ενώ <laughs> Είναι χαμηλέ σε απαιτήσει, δεν μπορεί να περιμέσει πέρα. Τα... Είναι και γνωστό μου πολύ σημανθεί μου. Έχει να το κάνω ναι, εγώ και να έχει να πει πράγματα να έρθει στο φαγητό. Όχι, οπότε και μένα, ούτε, ούτε εγώ δεν πάω. Έλα, Πεστόλη. Γίνεται, βλέπω, χαμό τώρα με την Greek mafia. Αποκαλύψει δεν μα βλέπετε από πουθενά. Θέλω να ρωτήσω σε μια δίκη που είχε γίνει για την Greek mafia, κάτι συνομιλία. Ανέφεραν έναν υπουργό μέσα, ότι η μιλούσε με έναν υπουργό. Το αποκλείω. Επίση, ένα καναλάρχη είχε δώσει το τζιπ του σε έναν αρχιμαφιόζο που βρέθηκε επίση δολοφονημένο. Και αυτό το αποκλείω. Επίση, ο διευθυντή. Μην δασκαλίζετε, αγαπητέ. Ο διευθυντή ασφάλεια αντική αναφέρεται ότι είχε τοποθετηθεί από το Και τον οικονόμου και εξαφάνισε κάτι φακέλου από δολοφονίε τη γκριγκ Μαφία. Και λέω: Αποκλείεται να συνδέεται το πολιτικό και οικονομικό καθεστώ με τη μαφία. Δεν συνδέεται, δε συνδέεται. Καλά το είπε. Καλά το είπε ότι αποκλείεται. Ακριβώ έτσι. Α πάρουμε άλλε 5.000 μπάτζε να του βάζουμε στον δρόμο και πάμε κοσμάκι για να υπάρχει λίγο ασφάλεια. Μα μπάτζε χρειάζονται, αγαπητέ. Να τα σχολεία τα ιδιωτικά τα πανεπιστήμια. Να τα ιδιωτικά τα νοσοκομεία. Να τα φοιτηταριά που βγαίνουν έξω. Μπάτζε δεν χρειαζόμαστε. Καλημέρα πατέρα! Εγώ, πες μου γέμου! στον πατέρα 2! Πες μου γέμου, τι θέλεις! Χρόνια πολλά στον πατέρα 2, να είσαι καλά, καλές εκπομπές, εσύ είσαι πατέρα ένα ή μαμά 2. Μαμαμία, μαμαμία, εγώ. Μαμαμία, μαμαμία, ουάου, χρόνια πολλά! Φιραγκοεγκέν! Μαμα, how can I Καμήλωσε λίγο Τώρα δεν κάτσε Καλά, εσύ. Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Για πε για κάτι. Άκουσε τι δηλώσει του Κουτσούμπα για το νομοσχέδιο των ομόφυλων δευγαριών. Τι άκουσε. Ναι, και τι κάνει, συμφωνεί. Όχι, απλά τι άκουσα. Δεν είπα συμφωνώ ή όχι, είπα ότι τι άκουσα. Συγγνώμη, εσύ. Δεν πάει να συμφωνούμε εσύ. και σε όλα, τι να κάνουμε τώρα. Εσεί οι δύο σαν κομμουνιστέ δεν πρέπει να συμφωνούμε. Δεν μπορεί να συμφωνούμε, σαν... συμφωνούμε και σε όλα, λέω. Σαν κομμουνιστέ, εσεί οι δύο πρέπει να ακολουθήσετε τη γραμμή του κόμματο. Γιατί? Εμεί ξέρουμε να διαφωνούμε κιόλα. Δεν μπορεί να διαφωνεί με το κόμμα. Διαφωνώ με όποιον δεν συμφωνώ. Που λες κουκουέ χωρίς να ακολουθείς τη γραμμή του κουκου... Άσε του... ρε ο. τώρα Τσικυρικιτζή, ήρθε σε εμένα τώρα να πεις... Ναι, τι πήγα να πω... Λοιπόν, έλα τον κουκουλο... Η Ελένη Λουκάημαι! Έλα μωρή, τι θες... Αυτό ακριβώς θέλω να πω ένα... Καλά, καλά, τα ξέρω. Να σου πω λίγο, εσύ που ήσουν άνθρωπο των γραμμάτων, τώρα παιδαγωγό, αν θυμάμαι καλά. Είμαι καθηγήτρια φιλόλογο. Αυτό, το ίδιο λέω κι εγώ. Είσαι ακόμα ή έχει πάρει σύνταξη. Είμαι καθηγήτρια φιλόλογο, τίποτα άλλο δεν σου λέω. Είσαι ακόμα ή έχεις πάρει σύνταξη, αυτό ρωτάω. Δεν σου λέω, δεν απαντάω καθόλου. Ωραία, δεν ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Έχουμε πολλά να μάθουμε από ένα έτσι κι αλλιώ. Και... Είσαι στο πλευρό των φοιτητών. Και Άστα, και... είσαι στο πλευρό των φοιτητών! Τον γκέι, είναι αμαρτία η ομοφιλοφιλία! Στου φοιτητέ, και... Μωρή, είσαι στο πλευρό του και α το με όποιου θέλουν! Βρε, είσαι καλά! Είσαι μαζί με του φοιτητέ στους δρόμου! Γιατί, ε, δεν έχω δει να βγαίνει φοιτητέ στον δρόμο! Καλέ, που ήταν στο πεζοδρόμιο ή ήταν χθε! Στον δρόμο, ήταν κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων! Σήμερα εδώ το μεγαλύτερο φοιτητικό των τελευταίων χρόνων! Έλα εδώ πέρα θα κρυθούνε. Στου δρόμου του αγώνα! Εγώ είμαι κατά των ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Και ωραία, άρα είσαι στο πλευρό των φοιτητών, αυτό λέω. Είμαι ενάντια, ναι. Δεν δέχομαι τα κρατικά πανεπιστήμια. Να μην γίνονται. κρατικά, τα ιδιωτικά λέω. Δεν δέχομαι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν τα δέχομαι. Ωραία. Εσύ στο Σύνταγμα είσαι ευολοθέρη όλη την ώρα. Πήγε δίπλα του. Άκου να σου πω. Εγώ προσωπικά δέχομαι το κρατικό πανεπιστήμιο. Το δέχεσαι. Πήγε μαζί με του φοιτητέ στο Σύνταγμα. Είμαι συνέχεια και αγωνίζομαι, βέβαια. Είμαι συνέχεια και αγωνίζομαι. Κατάλαβε και Εντάξει. Ε, δεν έχει πρόβλημα όμως που μπορεί να αναγκάμιουν μεταξύ του όμω φίλο με φίλο. Έτσι βρέχει ένα μαρτία, μην μιλά έτσι. Είναι αμαρτία, επειδή μιλάω έτσι. Ναι, δεν κάνει να μιλάω. Ε, είμαι αμαρτολό, αμαρτάνω που και που, αλλά τα λέω τώρα για να είμαι εντάξει στην Ιστία. Στην Ιστία θα έχω ξεμπερδέψει με αυτά, θα είμαι καθαρό. Λοιπόν, Μπράβο. έλα γι' τώρα. Α, Αυτό ήθελα να ξέρω αν υπάρχει στήριξη στου από τη Λουκά. Τέλο. Έλα ρε Μαλάκα με την πρώτη. Αποστόλη. Έτσι και σε χρειάζομαι, δεν μπορώ να σε βρω. Δηλαδή αυτό ο Φουσκίδη με τη ναι, την Γκαντονά. Την Έρικ, η Έρικ, έρικ Γκαντονά που λέμε. Ναι, ναι, που, να μιλήμα... ναι, που γυρίξει ε, την κεφαλιά του Φασίστα. Δεν πιάνει το στόμα τη στου κομμουνιστέ, ενώ πηγαίνει το μία μα στο σπίτι τη, τέλο πάντων. Άλλη μαλακή έχει. <στονίκη> λοιπόν, έλα. Δεν δε αντέχομαι, έλα. Τον πόλο. Η Ελένη Λουκάινα. αφού πήρε και πριν. Λοιπόν, τέλο. Κρατικά πανεπιστήμια που Αφού συμφωνούν... Α, βρήκε θέμα τώρα. Κάτσε να πω. Εγώ είμαι υπέρ πρώτα απ' όλα στα κρατικά πανεπιστήμια. Αυτό δέχομαι... το καταλάβαμε στο προηγούμενο τηλεφώνημα. Όχι, δεν τα είπα αναλυτικά. Α, Ή... πε τα λίγο αναλυτικά γιατί υπάρχουν απορίε. Ωραία. Προσωπικά και αυτό είναι το σωστό. Αυτό που σου λένε είναι το σωστό και μπράβο που το δέχονται και οι φοιτητέ και εσύ. Μόνο κρατικά πανεπιστήμια δέχομαι. Τίποτα άλλο. Μια, να πουληθούν, να γίνουν ιδιωτικά. Είμαι ενάντια Αυτά. Γιατί είναι επικίνδυνο για την παιδεία μας αυτό. Ωραία. Επιτέλειως τοποθετούνται άνθρωποι της παιδείας. Η παιδαγωγή που είναι άμεσα ενδιαφερόμενη. Λοιπόν, πράβο. Έλα, γεια. <Ρι> Ναι, ομαρκόνικα. Έλα, δεν σε κατάλαβα, καλά που τόπε. Κατά τον Ιταλό Πέτρο Ριβάλτο. Το πετράμ, τον πετράν, τον ξέρω, τον ξέρω. Η θεωρία της συνέχεια. Το Ριβάλτο. Ριβάλτο, δεν είχε στο ολυμπιακό το... Αφενγκάριο, ο Πέτρο. Πριν στην εφημερία. Καλά τα είχε πάει, δεν είχε κανεί ίδια καριέρα, εδώ πέρα ο ήρθε ο όταν ήταν παλικό. μεγάλος, ο τέλος Τέλο πάντων. Καλά είχε πάει το... όμω δύο χρόνια. Συμφωνεί και ο Σοβιτικό. για το Ριβάλτο δεν θα συμφωνεί ο Σοβιετικό. Ο Σκλόφσκι που έγραφε ο Σκλόφσκι, αν ο Σκλόφσκι δεν ήθελε Ριβάλτο, δεν τον παίρναμε εμεί τότε. Ότι ο Άσε με τώρα, κύριε... τα ξέρω, τι τα σκαλίζεις. Ήλθαν στη γη όπω οι πρωτόπλαστοι. Ενενφέλη... Α, οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ Κιέβα στην π... μου ανέβα τα θυμάμαι. Ήλθανε με νεφέλη κούφιο με... Νεφέλη, σύμφινε... είναι νεφέλη ο νεφέλη τώρα, μην μου τα Αν και εγώ ήμουν πάντα του που είδαμε με τον Τζιωβάννη δεν τα είδαμε. Τέλος πάντων. λοιπόν, yeah, έλα, γεια. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Τα. Θέλω να σου πω. Μου ήρθε ζωφιόλα. Ξεκινάει κανεί τηλέφωνο με το αυτά. Α, ναι, αυτά. Όλα αυτά. Λοιπόν, θέλω να σου πω όπω εγώ δεν μπορώ να περιμένω άλλε τι συνθήκε να οριμάσουν. τα φάω. Και εσείς καθίστε. εμείς τα και στα ορθιά. Θα πολύ. Δεν θέλω να πω λίγο τίποτα στο φίμιο για όλα αυτά. Με το κουτσούμπα, και δεν μου αρέσει να γυρνάω το μαχαίρι στην πληγή. Και καλά. Θέλω όμω να ακούσω τη Δευτέρα Θέλω να ν ακούσω ότι αυτά σου λένε σήμερα Θα σου λένε πάλι για τον κασελάκι Φαντάζομαι Μπορεί, Ρα, για τον, μπορεί ναι. Γιατί εντάξει ναι, Τέτοιο μπούλινγκ που έχει υποστεί ο κασελάκης Δεν έχει υποστεί κανένας άλλος ποτέ Μόνο και μόνο για τη διαφορετικότητά του Μό, Μόνο και μόνο γι' αυτό Είναι το πιο φωτεινό και το πιο καθαρό βλέμμα Που έχουμε τίποτε στην Ελλάδα ναι. Είναι το πιο φωτεινό μου αστέρι Αυτός είναι, είναι το φωτεινό μα αστέρι Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει Αν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Περίνεξε ηνίλα, αλλά είναι αγκαλιά. Πολύ ωραία, εντούτοις. Πολύ ωραία Ε, το πιστεύω ότι σήκωσε! Σιγά μου, το έχω ξανασηκώσει. Ε, τόσο νωρί, είναι παράξενο. Κάτσε, έπαγα σε ό,τι ξέχασα τη βίλα να πω. Εννοώ υπήρχε ηρμό και τώρα χάθηκε. Ναι, πρώτα με σπέτσε. Σπέτσα πάλι, σπέτσα πάλι. Εγώ και η φαρλί, σα καλούμε να αράξουμε στη βίλα μου στις σπέτσε. Να τα σπάσουμε, να ξεφαντώσουμε. Αριστερό πατριωτισμό στα χνάρια τη Μπουμπουλίνα. Πέτσα. Θα τη φά τη πέτσα, σου εσύ. Μπράβο. Άρχισε τι μαλακίε πάλι. Δεν είχα σταματήσει. Πώς? Και κάτι κομμουνιστέ συνάδελφοι σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ. Κουμούνια. Κουμούνια δική σου. που είπαν πράγματα για σένα, το ένα το άλλο. Κανονίζουμε να αρκούμε την παράσταση μαζί. Θα σου πούμε κλίτε. Ωραία, πότε έχω παράσταση. Για πε μου. Πε ή πε μου, αφού κανονίζετε. Ε, μέσα στο μήνα δεν θα έρθει. Εντάξει, θα... τότε θα... Τέλει, τέλει, να... να αρθείτε. Γενάρη. Θα ενημερώσω. Επιφύγραν βρέμα. γραμμή, δεύτερο μέρο. Ναι δεύτερο μέρο. για το κεσελάκι και όλα αυτά, τέλο πάντων, που σα περιπτώσει, ένα διάλογο που ήταν στο σούπερ μάρκετ Εκεί που μετράμε τα ψηλά μα, γιατί ο Ιανουάριο είναι προφανώ από του πιο αδέκαρου μήνε. Δεν ξέρω ξεφύγαμε, κάναμε κανένα τραπέζι παραπάνω σε φίλου, πήραμε κανένα δωράκι, δεν ξέρω πάντως, έχουμε μείνει χωρί λεφτά από τι δέκα του μηνό. Ενώ άλλε 18. Τώρα, αυτόν Και λέει ένα Νέμορ και ο Κασελάκη, ο Πούστη. Και πετάγω με εγώ και λέω: Αυτό λίγο με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Και πετάγεται άλλο ένα κυρίω και λέει: Ο Κασελάκη, αν δεν ήταν ομοφυλόφιλο, θα σάρωνε. Αυτό. Λοιπόν, δεν είναι. Στη Ελλάδα 2.0. Και φουλή. ταυτόχρονα ηγούμαστε τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Μπράβο. Μια Ελλάδα που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Έτσι δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι. Mm. Γιατί τη διαφορετικότητά του δεν τον θきπάνε. Έχει περάσει στον κόσμο ο νόμο Κασελάκη. Αυτό εδώ που γίνεται τώρα. Δεν έχει περάσει ο νόμο ότι το, το φέρνει ο είναι Ο νόμος κασελάκι. Μόνο και μόνο επειδή είναι χαλασμένος και καλά. Και εμεί δεν δεχόμαστε τους χαλασμένους. <Κιλίκη> Προσταλή, καλησπέρα. Ε, καλησπέρα. Ο driver είμαι από βόλο που χαριτσιλάρισα και σεβερικά. Ο driver. Ο driver που χαριτσιλάρισα ρε που στο πρωματίο είμαι από το βόλο. Α, δεν μου έχει σπήρισει ντράιμερ. Α, στο λέω. Ε, ε, ε, ένα μου τα δίνει τα στοιχεία. Ε, να σου πω. Εσύ φέτο κλείνει 20 χρόνια με το θύμιο. Έχει επέτειο. Ποιο άλλο κλείνει 20 χρόνια και έχει επέτειο σαν βουλευτή. Mm. Φέτο. Ο Σπύρο. Ο εξόριστο. Ποιο εξόριστο, Κυριακό. Εγώ ήμουν πολιτικό κρατούμενο 6 μηνών από τη Χούτα. Λοιπόν και εσύ σα τα πρώτα γιατί γελάτε Γιατί γελάτε κύριε; Ο Κυριάκος το το... Θέλω επίσης να σας πω Ότι το 2024 Είναι μια σημαντική χρονιά για εμένα Καθώς ε, φέτος Το Μάρτιο θα κλείσω 20 χρόνια Από τότε που εκλέφτηκα πρώτη φορά Βουλευτής στη Πύτα Αθηνών Βάλε Ναι μαζί γιορτάζουμε, ναι μαζί τα κάνουμε Θα κάνουμε ένα κοινό πάρτι με ούζα. Χρόνια μας πολλά